Στο όνομα του Πατρός και του Ιπ, το Άγι πνεύμα του Σαμί. Βασιλέφου Ράνι, παράκλητο, πνεύμα της αλήθειας, ο Πανταχού Παρών και τα πάντα πληρών, στις αυρώσεις των και ζωής χορηγώς, ελευθερία και σκήνες σου και καθάρισον μας, βάζει σκυλίδος και σώσουν αγαθές της Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε ε, κάποια αναφορά για τους λογισμού και αναφέραμε ποιες είναι οι κύριες αιτίες στον λογισμών. και είπαμε ότι είναι τρεις η μία αιτία των λογισμών είναι η αγάπη που έχουμε για κάτι η προσκόλληση που έχουμε προς κάτι η δεύτερη αιτία είναι η διάθεση να δικαιολογούμε τον εαυτό μας και η τρίτη να ελέγχουμε και να κρίνουμε τον διπλανό μας βεβαίως είναι ένα μεγάλο κεφάλι λογισμή και ο άνθρωπος που θέλει να παλεύει πνευματικά έχει να κάνει με τους λογισμούς. Θα το δούμε και στη συνέχεια σε άλλες φορές. Ε, σήμερα θα σταθούμε σε δύο-τρία άλλα πράγματα. Πάντως θα προσπαθήσουμε ε, όσο και ο Θεός επιτρέπει ε, τα θέματά μας είναι περισσότερο πρακτικά παρά θεωρητικά. Γι' αυτό βρήκα μια πρόταση του Αβάι Σαΐα η οποία είναι σκανδαλιστική. Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με αυτή την πρότασή του να τη σχολιάσουμε και να δούμε παραπέρα ε, κάποιες συνέπειες των λογισμών όπως είναι η θλίψη και πώς αντιμετωπίζετε. Ο Αβάσις Αγίας λέει το εξής. Απευθυνόμενος προς τους υποτακτικούς του. Βλέπετε, μη αμελήσετε, φυλάξετε τα εντολάς μου. Επί συγχωρήσατε, ούκα ή ημάς μείνεμετε μου. Δηλαδή, προσέξετε, μη αμελήσετε αυτά που σας Προτείνω, αλλιώς συγχωρέστε με, δεν θα σας αφήσω να μείνετε μαζί μου. Και φαίνεται σκληρός ο λόγος. Φαίνεται να μην έχει αγάπη ο λόγος αυτός. Και φαίνεται ο λόγος αυτός να μην είναι πνευματικός. Χρειάζεται λίγο να το ψάξουμε το πράγμα. Γιατί εμείς θεωρούμε αγάπη... Το να εξυπηρετούμε πάντα τις ανάγκες και τα θελήματα του άλλου. Αλλά και ο άλλος να ικανοποιεί τις δικές μας ανάγκες. Και οτιδήποτε προκαλεί αυτήν τη διαδικασία το ονομάζουμε σκληρότητα. Μάλλον τα πράγματα δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είμαστε τόσο ξεκαθαροί. Αλλά γιατί δεν είναι και ξεκάθαρες οι θέσεις και οι στόχοι που έχουμε στη ζωή μας. Ουσιαστικά σαν να λέει ο Βασίς Αΐας υποτακτικούς του εάν αυτά που σας λέγω δεν τα κάνετε τη μελέτη, την ευχή, τη διακονία αυτά που είναι τα καθήκοντα ε, των μοναχών και δεν έχετε κοινωνία με τους αδελφούς Στου αδελφού σα και των Θεών, α με συγχωρήσετε, αλλά φύγετε για να μην σα διώξω εγώ, διότι δεν μπορώ να σα βοηθήσω. Όταν κάποιο, ο Αβάη Αΐας έχει έναν λόγο και μία κλίση και μία θέση, παίρνει στα σοβαρά τη δουλειά αυτή. Και δεν μπορεί να κουρεδεύει ούτε τον εαυτό του, ούτε τον Θεό, ούτε του αδελφού του. Και ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Για να μπορέσω εγώ να σα βοηθήσω, λέει. Πρέπει να ακούσετε. Και δέστε τι παρακάτω. Όπως για παράδειγμα... εμείς... θεωρούμε σκάνδαλο... και όταν ο Θεός... δεν είναι ταχύς τη όταν όταν θα τον Θεό... και δεν είναι γρήγορος το να μας βοηθήσει... αυτό μας προσκαλ... προκαλεί σκάνδαλο. Ε, και... Μπαίνοντα σε μια διαδικασία πνευματικής ζωής, ζούμε φανταστικά, φαντασιακά. Μόλις μπούμε θέλουμε να δούμε και καρπούς. Κάνουμε πέντε πράγματα, θέλουμε να δούμε και τον Θεό. Θέλουμε όλα να μας λυθούν και να τακτοποιηθούν και να έχουμε χαρά. Και δεν έχουμε υπομονή. Και εξαιτίας αυτής της καταστάσεως μας, θέλοντα να τη δικαιολογήσουμε ονομάζουμε την αγάπη ως ικανοποίηση των ετοιμάτων μας, όχι ως θεραπευτική διαδικασία που μπορεί να είναι και πόδινη. Λέει λοιπόν ο αβάς Ισαΐας, «Ήρθατε για μένα, αλλά αν αμελήσετε όσα σας λέω, καθίσταμε εντελώς άχρηστο. Ήρθατε για μένα για να σας βρεθήσω. Αν αυτά που σας λέω δεν τα ακούτε, και δεν ομιλεί για θέματα ε, που να παρεμβαίνουν στην προσωπική ελευθερία του ανθρώπου αλλά λόγια που αφορούν καθαρά την πνευματική πορεία του ανθρώπου έτσι λοιπόν εφόσον ήρθατε σε μένα και, δεν, και αμελήσετε όσα σας λέγω καθίστε με εντελώ άχρηστο. δεν μπορώ να σας βοηθήσω διότι δεν θα υπάρξει ποτέ Θεός ανάμεσά μας εάν είστε άλλου πνεύματος άλλης αγωγής Άλλη κατεύθυνση, σας παρακαλώ αφήστε με μόνο για να μην χάνουμε τον καιρό μας και κοροϊδεύουμε τον Θεό. Για λοιπόν, είστε άλλου πνεύματος, άλλη κατευθύνσης, άλλη αγωγής. Αν θέλετε κάτι άλλο, ε, να μην, μην κοροϊδεύουμε το Θεό και χάνουμε τον καιρό μας. Δεν θα βοηθηθείτε. Να τελειώνει το παραμύθι. Ο Θεό θα ζητήσει, λέει ο Αγίας, λόγο και από εσάς για την αμέλειά σας αλλά και από μένα, γιατί συνέχισα να σας συμβουλεύω αν και δεν τα τηρούσατε λοιπόν έχει ευθύνη όχι μόνο αυτός που ακούει αν τηρεί όχι αλλά και αυτός που συμβουλεύει αν ο άλλος δεν ακούει θα δώσει λόγο αυτός που συμβουλεύει για ποιο λόγο λέει, για ποιο λόγο συμβουλεύει Γι' αυτό όταν υπάρχει, να το πάρουμε στη δική μας περίπτωση, όταν ας πούμε υπάρχουν γονείς, φίλοι, υπάρχει σχέση υγείας και ο άλλος δεν ακούει και εμείς επιμένουμε να συμβουλεύουμε, θα δώσουμε λόγο γι' αυτό. Πάνε χαμένα τα λόγια. Γιατί λέει και το, σύμφωνα με το Ευαγγελικό, αυτός που γνωρίζει και δεν κάνει θα δαρρύσεται περισσότερο. Γι' αυτό το λόγο ε, είναι πολύ άκερο. Και πολύ λάθος να συμβουλεύουμε άνθρωπον ο οποίος δεν έχει διάθεση να ακούει. Να ακούσει πραγματικά, δηλαδή διάθεση να αλλοιωθεί, φιλότιμο, να τηρήσει. Έτσι λοιπόν κάθε παρένεση για τον μη τηρούντα όχι μόνο καλό κάνει αλλά κάνει και κακόν. Και πώς το παρομοιάζει ο Βάς. Όπως όταν δεν αφομιώνετε το φαγητό η τροφή που τρώμε; Αν συνεχίζω να γεμίσω το στομάχι μου θα πάθει με το; Θα κάνω με το; Όταν λοιπόν η τροφή δεν αφομιώνεται, η πνευματική τροφή δεν υπάρχει δύναμη αφομίωσης από τον άνθρωπο. Όταν εμείς επιμένουμε να δίνουμε περισσότερο, να δίνουμε και άλλη τροφή τότε αυτό θα προκαλέσει περισσότερο πρόβλημα και θα εμέσει ο άνθρωπος αυτό το οποίο του δίδετε. Έτσι λοιπόν έχει ευθύνη και ενοχοποιείται ο πατέρας ο πιμένας ο σύντροφο, ο φίλος όταν λόγο όταν δίνει λόγο και δεν αφομοιώνεται και προσβάλει έτσι τον θεόν. Όταν δίδεται λόγος ο οποίος δεν αφομοιώνεται, προσβάλλεται ο ίδιος ο Θεός. Έτσι λοιπόν χρειάζεται πολύ διάκριση. Όταν ο Θεός δίνει ή όταν δεν δίνει, υπάρχει κάποιος λόγος συγκεκριμένος. Μια αγάπη που είναι σε μια κατάσταση αφασίας, πάρε, δώσμου γιατί αυτό είναι αγάπη, αυτό είναι παραλογισμός, είναι τρέλα. Η αγάπη έχει δυνατότητα διακρίσεως, δηλαδή να διακρίνω. Τι είναι φάρμακο και τι είναι δηλητήριο. Τι είναι τροφή και ωφέλιμο και τι πραγματικά είναι δηλητήριο που θέλει προσοχή. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τον λόγο που ενεργούμε και τον λόγο που είναι απαραίτητος σε μια σχέση. Έτσι λοιπόν... Είτε κανείς είναι εποιηκής είτε είναι αυστηρός δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία αν αυτό έχει αλήθεια. Αν έχει αγάπη. Εμείς όμως ζώντας μιαν ψυχολογική διάσταση στη ζωή μας μιαν διάθεση ψυχολογική αγάπης βλέπουμε τα πράγματα με αυτή την έννοια. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό τα, να ξεκαθαρίζει η ζωή μας να ξεκαθαρίζουμε και εμείς τι θέλουμε για ποιο λόγο ζούμε κάθε τι για ποιο λόγο το κάνουμε δεν είναι απλώς, είναι απλώς σε μια κατάσταση διάθεσης εφορίας ψυχικής να αισθανθούμε καλά είναι μια επόδυνη διαδικασία να βρούμε το, το αληθινό και έτσι μπαίνει ένα ερώτημα ο Αβάς Ισαΐας, και εδώ είναι το σκάνδαλο, και εδώ είναι η απορία Καλά διώχνει άνθρωπα από κοντά του Πού είναι η αγάπη Πού είναι η ενότητα Πού είναι η σχέση Να ξεκαθαρίσουμε Άλλον αγάπη και άλλο ενότητα Τι σημαίνει τούτο Τον αγαπώ κάποιον, είναι με αγαπά κάποιος δεν σημαίνει ότι υπάρχει και σχέση ή υπάρχει και ενότητα. Γιατί η σχέση και ενότητα είναι υπόθεση και των δύο και κυρίως του Πνεύματος του Θεού. Μπορεί κάποιος να με αγαπάει, αλλά την ενότητα την δημιουργεί, την καθιστά ενότητα το Άγιο Πνεύμα. Αν δεν είμεθα του ίδιου Πνεύματος δεν μπορεί να υπάρχει ενότητα, όσο και να θέλει ο ένας άνθρωπος. Αγαπάς τη γυναίκα σου, για παράδειγμα. αγαπάς τον άντρα σου. Όσο και να τον αγαπά, αν ο άλλο δεν θέλει ενότητα, δεν υπάρχει ενότητα. Αν ο άλλο δεν θέλει σχέση, δεν υπάρχει σχέση. Μονομερής σχέση δεν είναι σχέση. Όσο και να συγχωρεί τον άλλον. Όσο να αγαπά και να συγχωρεί τον άλλον, αν δεν υπάρχει κοινόν πνεύμα, πνεύμα Θεού, δεν υπάρχει σχέση. Να το πούμε και λίγο διαφορετικά. Για παράδειγμα, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει σχέση και νιώθουμε ότι υπάρχει σχέση όταν με κάποιον άνθρωπο επικοινωνώ. Συνεννοούμε. Περνά όμορφα. Αυτό είναι σχέση. Αυτό είναι ένα βόλεμα και μια τακτοποίηση των διαθέσεών μας. Όπου... Δεν βλέπουμε να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που να ενοχλεί ο ένας τον άλλον, αλλά αντιθέτως ικανοποιεί ο ένας τον άλλον. Αυτό όμω τι είναι. Βλέπω ότι ο άλλος ικανοποιεί τα θέληματά μου. Ικανοποιεί τις προσδοκίες μου. Ικανοποιεί τους στόχους μου. Δηλαδή ο εαυτός μου προβάλλεται στον άλλον και βλέπω κοινά στοιχεία. Και ο κάτι μοιάζει σαν προέκταση του εαυτού μου. Για παράδειγμα, η μάνα με το παιδί, δεν είναι πραγματική σχέση αυτό το πράγμα. Η ίδια γέννηση του παιδιού είναι μια βιολογική σχέση, αλλά δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αληθινή σχέση. Αγαπώ το παιδί γιατί είναι η προέκταση του εαυτού μου. Αληθινή σχέση θα αισθανθεί η μάνα, εάν δει το παιδί της ως κάτι άλλο, τελείως διαφορετικό από την ίδια, ως εικόνα Θεού και το αγαπά έτσι είναι Χριστό. Τότε έχουμε σχέση πραγματική. Αλλιώς είναι μια σχέση εγωιστική. Είναι προέκταση του εαυτού μου έτσι και στις φιλικές σχέσεις, έτσι και στις σχέσεις συζυγείας. Ξεκινάει κανείς με αυτή τη διάθεση, είναι προέκταση του εαυτού μου. Με ικανοποιεί. Με τιμά. Με έχει περιπολού. Άρα τον αγαπώ, άρα έχουμε σχέση. Σχέση για να υπάρχει. Πραγματική. Πρέπει να αισθανθώ άλλο ότι ο άλλο είναι απολύτω ένα άλλο. Και με αυτόν τον άλλο, έχω σχέση, γιατί είναι εικόνα Χριστού και εν Χριστό σχετίζομαι μαζί του. Τότε μπορεί να υπάρχει σχέση που δεν πνίγει. Τότε μπορεί να υπάρχει σχέση σεβασμού. Τότε μπορεί να υπάρχει σχέση ελευθερία. Αν όμω υπάρχει άλλη κατεύθυνση, άλλη αγωγή, άλλο πνεύμα, όσο και να αγαπά τον άλλον άνθρωπο. Όσο και να θέλει να έχει σχέση. έχει σχέση με την έννοια ότι αγαπά τον άλλον άνθρωπο. Και ότι υπάρχει κάποια δυνατότητα συνεννόηση. Αλλά ενότητα δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν μπορεί να είναι ένα σώμα. Θέλει να γίνει ένα σώμα. Αλλά δεν θέλει ο άλλο. Μάλλον λέει ότι με αγαπάει. Δεν είναι αρκετό αυτό. Να σε αγαπάει με τα δικά του μέτρα. Με το δικό του λόγο. Ο δικό μα λόγο, τα δικά μα μέτρα δεν έχουν τόσο ενοποιητική δύναμη. Γιατί είναι μέτρο συμφέροντο. Για να υπάρχει ενωπητική δύναμη, δύναμη συγκράσεω των δύο ανθρώπων, των δύο προσώπο χρειάζεται ένα άλλο πρόσωπο. Χρειάζεται το πρόσωπο του Χριστού. Που είναι η ενότητα των πάντων. Αλλιώ είναι ψυχολογικέ οι σχέσει μα. Γι' αυτό και οι συγκρούσει. Λοιπόν, δεν είναι απουσία αγάπη αυτό που προτείνει ο Αβάσι Σαϊ στου μαθητέ του για να του ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Και του λέει: Θέλετε σχέση, αυτό είναι σχέση. Να έχουμε τον Χριστό και η κατεύθυνσή μα είναι ο Χριστό. Αλλιώ δεν υπάρχει σχέση. Γεια σα, φύγετε. φύγετε. Ότι, όχι γιατί σας, δεν σα αγαπώ, αλλά γιατί σα αγαπώ. Για να αποκαλυφθεί η πραγματικότητά μα. Ότι ο αβάσι ή εσύ του δεν σημαίνει ότι του αγαπάει, εξακολουθεί να του αγαπάει και να του φροντίζει και να του νοιάζεται. Αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να υπάρχει σχέση. Δεν προκορδεύουμε τον εαυτό μα ότι έχουμε πνευματική σχέση. Όχι, δεν υπάρχει πνευματική σχέση. Δεν μπορεί να υπάρχει πνευματική σχέση. Αφού δεν θέλει ο άλλο άνθρωπος. Με αυτή η μία πρέπει εξωτερικά να φανεί αυτό. Να φανεί το σύμπτωμα αυτής της επιλογής για να μπορεί να υπάρξει θεραπεία. Ξέρετε, δεν μπορεί να υπάρξει θεραπεία τον κάποιο, Είναι ασθενής και ονομάζεται τον εαυτό του υγιή. Πρέπει να φανεί αυτή η ασθένεια. Πρέπει να φανεί το πρόβλημα για να μπορεί να μπει σε μια διαδικασία θεραπείας. Έτσι λοιπόν, ε, άλλο είναι ότι αγαπώ τον άνθρωπο, άλλο έχω σχέση και μαζί του. Μπορεί να τον αγαπώ, μπορεί να τον συγχωρώ, μπορεί να με αγαπά, μπορεί να με συγχωρεί, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει σχέση. Γιατί η σχέση είναι απόφαση και τον δύο. Και απόφαση των δύο, και όταν αποφασίζουν και οι δύο, ελέγχεται τότε ο λόγο τη σχέση του. Αν έχει δύναμη συγκράσεω, δύναμη ενότητος. Αυτό, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό ε, για να μην είμαστε εύκολοι ε, σε κάποιες καταστάσεις και να ζούμε τα πράγματα τέτοις νερόβραστα και γλυκανάλατα αλλά να βλέπουμε την πραγματικότητα της ζωής μας και είναι πάρα πολύ καλό, ο άνθρωπος είναι ξεκάθαρος μαζί του και με τον εαυτό του και με οποιοδήποτε άνθρωπο. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας να ελέγχουμε τις σκέψεις μας να ελέγχουμε τους λογισμούς μας αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να ξέρω να τοποθετούμε στη ζωή είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρω πότε είμαι επικής και πότε σκληρός με τον εαυτό μου, με τους άλλους και οι άλλοι μαζί μου με ουσιαστικό, με, με πραγματική διάθεση να πορευτεί ο άνθρωπος έτσι σε αυτή την πορεία του Χριστού. Είχαμε λοιπόν αναφέρει και την προηγούμενη φορά για τους λογισμούς. Και πολλές φορές να, όταν θέλει κάποιος να δικαιολογηθεί τι λέει. Δεν με αγαπάει ο, ο, άνθρω, ο φίλος μου, ο αδελφός μου, ο σύντροφός μου. Δεν με αγαπάει. Δεν με αγαπάει όπω θα ήθελα τουλάχιστον. Και πίσω από αυτό δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Ούτε πάλι η λύση είναι το πρόβλημα είναι να του πεις το άνθρωπο εσύ τον αγαπάς εντάξει και τον αγάπησε. τι όνομα έχει η αγάπη μας τι σκοπό έχουμε από που πηγάζει τι προσδοκούμε από αυτή την αγάπη από αυτή τη σχέση έτσι λοιπόν και η λογισμοί μας είναι αποκαλυπτικοί των επιλογών μας στους λογισμούς μας αποκαλύπτεται αποκωδικοποιείται η στάση ζωή μας αν θέλετε αυτή η υπαρξιακή μας επιλογή δεν είναι ασήματο πράγμα φαίνεται είχα αυτό το λογισμό μωρέ τσατίστικα ένα απλό πράγμα να πάρουμε το τσατίστικα <χε> μπορεί να σημαίνει και μια υπαρξιακή επιλογή πως επιλέγουμε να ζούμε πάμε να εξομολογηθούμε βγάζει ο, καθέ ο καθένα μα τον πόνο του την αγωνία του, αλλά τις περισσότερες φορές τα παράπονά του. Ό,τι είναι δυσαριστημένος με τη ζωή και τους ανθρώπους που τον περιστοιχίζουν. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα παράπονα είναι μια προσπάθεια των να που να μετανοήσει, αλλά να αυτοδικαιωθεί. Και λέμε έχουμε λογισμούς. Απόρρια λοιπόν το λογισμό, μια κύρια απόρρια το λογισμό είναι η θλίψη. Τι είναι θλίψη. Και ξέρετε, έχει μεγαλύτερη αξία στην εξομολόγηση το να καταθέτουμε τις θλίψεις μας παρά τις αμαρτίες μας. Γιατί η βασική μας αμαρτία είναι θλίψη. Γιατί θλίψη σημαίνει απουσία του Πνεύματος του Θεού. Όταν ο άνθρωπος θλίβεται, έχει ταραχή, δεν έχει ειρήνη μέσα του. Δεν έχει χαρά, δηλαδή δεν έχει θεόν. Και στις θλίψεις μας και στην ποιότητα της θλίψης μας φαίνεται και η πραγματική μας κατάσταση. Η θλίψη λοιπόν στην ουσία είναι κατάσταση εσωτερικής σύγκρουσης. Θλίβεται κανείς, πιέζεται κανείς. Τι πιέζεται το εγώ μας, το θέλημά μας, η επιθυμία μας. Πιέζεται λοιπόν η επιθυμία μας, ο στόχος μας, η στόχευσή μας, το εγώ μας. Και υπάρχουν συγκρούσεις μέσα μας. Και αυτό μας γεννά ανησυχία. Μας γεννά συνθλίψη, θλιβόμεθα. Επαναστατούμε γιατί θέλουμε να δικαιωθούμε. Θέλει να δικαιωθεί ο λογισμός μας. Θέλει να δικαιωθεί η θλίψη μας. Θέλει να δικαιωθεί το θέλημά μας. Ο λογισμός λοιπόν... Καταρχήν, είναι μια τορπίλη που ανατρέπει τα μέσα μα. Δεν πρέπει να του λογισμού μα να μπαίνουν. Μου πήκε ένα λογισμό. Τι μου λέει ο λογισμό, Που ο άντρα μου με αδίκησε. Αυτό είναι τορπίλη, τελείωσε. Και επειδή έχω τη βεβαιότητα ότι με αδίκησε, γιατί έχω τη βεβαιότητα, Γιατί δεν νιώθω καλά. Δεν νιώθω καλά, κάτι θα φταίει. Εγώ δεν φταίω ποτέ. Αν <ΣΣΣΣ> δεν είμαι καλά και δεν στραφώ μέσα μου και δεν μπορώ να στραφώ μέσα ότι εγώ, Γιατί είναι πολύ δύσκολο να Πρέπει να βρει γιατί φτε. Και θα κατηγορήσει τον εαυτό σου. Μα πώ θα κατηγορήσει τον εαυτό σου. Θα απορρίψει τον εαυτό σου. Επειδή δεν έχει τόσο εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, που να μην σε, ταλαιπ... μη σε συντρίψει αυτό το πράγμα, γιατί μόνο αν εμπιστεύει την αγάπη του Θεού μπορεί να ανεχθεί ό,τι εσιφτέ. Δεν εμπιστεύομαι στην αγάπη του Θεού, γιατί Θεό είναι ο εαυτό μα. Δέστε, από πού ξεκινάει, από τον εγωισμό ξεκινάει ξεκινά όλη η ιστορία. Αν πιστέψει ότι ο Θεό είναι ο Θεό μου. Ο Θεό μου είναι ο Θεό και όχι ο εαυτό μου, τα πράγματα πάνε διαφορετικά. Αν πιστέψει όμω ότι ο Θεό του εαυτού μου είμαι εγώ και κύριο τη ζωή μου είμαι εγώ, δηλαδή τι σημαίνει, εύκολα διανοητικά, θεωρητικά παραδεχόμαστε ο Θεό είναι ο Θεό μα. Σαφέστατα. Αλλά όμω στην πράξη θεωρούμε ότι κυρίαρχο τη ζωή μα είναι ο εαυτό μα. Έτσι απομακρύνει το άνθρωπο από την άγχα του Θεού. Δεν μπορεί να τη Δεν είναι καλά. Τότε δεν είναι καλά πρέπει να το δικαιολογήσει Να στραφεί μέσα του και να απορρίψει τον εαυτόν του Θα απορρίψει τον κυρίαρχον Δεν τον μπορεί ο άνθρωπος σε αυτό το πράγμα Άρα ποιο θα φταίει ο άλλος Πρέπει να βρούμε μια αιτία που φταίει ο άλλος Και δημιουργούνται λογισμοί Δεν μου μιλήσε καλά, δεν μου φέρθηκε καλά δεν πήγαμε τα Χριστούγεννα στους δικούς μου ενώ πέρσι πήγαμε στους δικούς του πάλι τα είδα και αρχίζει φτιάχνω ένα σενάρια για να οικοδομήσει αυτή την ιδέα ότι ο άλλος είναι τελειά που δεν είμαι καλά Αυτό δεν είναι οι λογισμοί Αυτό λοιπόν είναι μια τορπίλη Τη ζητούμε Χαιρόμαστε μετά του λογισμούς Εμείς λέμε Βασανίζουμε από λογισμού. Εμείς όμως ειδονιζόμαστε με του λογισμούς Γιατί αυτό μας δικαιώνει και παρακαλούμε να κάνει μια στραβή ο άλλος, για να πούμε γουρούνι, τέτοιος ήσουν πάντα. Για να πω, άρα εγώ δεν φταίω ποτέ, αχ τι καλά, δικαιώθηκα. Κλέμει από τη μια ότι πώς μου φέρθηκε, αλλά μέσα μας ειδονιζόμαστε. Γιατί υπάρχει ένα μέτρο που λέει, να είδες επιτέλους, εφάνηκε ποιος είναι ο φταίχτης. Και ζητούμε τέτοια πράγματα. <χε> Αυτό είναι μια, και, και ξέρετε, όλη η πνευματική ζωή αυτά τα πράγματα είναι. Μπορεί να το λέμε αυτό και μετά, μετάνιε, αλλάζω τα αρχιευτικέ κοινωνίε. Και πάμε και στο πνευματικό και με, με έκανε ο άντρα μου, η γυναίκα μου. Αχ, πατρε, μη σιγά. Ε, συγχώρεσε το παιδάκι μου. Ε, προσπαθώ, πατρε μου, το συγχώρεσα. Αλλά ένα παράπονο είχα να μπώνομαι στην ψυχούλα μου. <laughs> και κοινωνάει κιόλα και είμαστε μια χαρά. Όλοι, με, λίγα, λέει και Άγιο, το συγχώρεσε κιόλα. Ε, ενώ η είναι μέσα μα το πρόβλημα. Δεν θέλουμε να θίξουμε τον εαυτό μα. Όλη η πνευματικότητα αυτά τα λεπτά πράγματα κρίνεται. Δεν κρίνεται κάπου αλλού. Έτσι λοιπόν, και αυτό μα γεννά την θλίψη. Η εσωτερική, αν δεν εξαγορεύσουμε λοιπόν το λογισμό μα που μα βασανίζει, δεν θα, μας, δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο στην ψυχή μα. Αν το λογισμό μα δεν τον εξαγορεύσουμε, και όταν λέμε λογισμό, όχι οτιδήποτε περάσει από το μυαλό μου, αλλά κάτι που με παιδεύει και κρατάει χρόνο και επηρεάζει την προσευχή μου, αυτό είναι απαραίτητο προ εξαγορεύση των πνευματικών. Αν δεν εξαγορευτεί έτσι καθαρά χωρίς δικαιολογίες, δεν θα αφήσει τίποτε όρθιο μέσα μας, να ξέρετε, και ο διάβολος το εκμεταλλεύεται. Αυτά είναι παραθυράκια που αφήνουμε στον έξω από εδώ και κάνει δουλειά μέσα του και μας δουλεύει αγρίως. Εξίσου σημαντικό λοιπόν είναι να εξομολογούμεθα τη θλίψη μας. Γιατί η θλίψη είναι αμαρτία, γιατί ως απουσία χαράς και ειρήνης μαρτυρεί την παρουσία του πονηρού πνεύματος. Όπου υπάρχει θλίψη, εκεί υπάρχει και δαίμον. Τελείωσε. Α, ας το πούμε, ο, ο κύριος, το κύριο βίωμα που εκφράσει το πονηρό πνεύμα, ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι η ανηθικότητα, είναι η απόγνωση και η κατάθλιψη. Όπου στενοχώρια, εκεί και το πνεύμα του διαβόλου. Τελείωσε. Όπου χαρά και ελπίδα είναι το πνεύμα του Χριστού. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Μπορεί κάποιος να πει, πρέπει πάτερ μου, δεν φταίω εγώ. Φταίει τα αρμονικά μου. Φταίει τα γονίδιά μου, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Ασφαλώς, κάποιοι άνθρωποι έχουν αυτήν την, την, ε, την τον σταβόρο, να το πούμε, αλλά και αυτό το γεγονός είναι γεγονός αμαρτία αμαρτίας που κληρονομείται. Η αμαρτία δεν είναι ατομικό γεγονό, είναι οικουμενικό γεγονό το οποίο συνοδεύει τον καθένα μας. Και τότε τι κάνει ο άνθρωπος. Δεν φέρει ευθύνη ασφαλώς άμεση για αυτό που είναι. Φέρει ευθύνη όμως για τον τρόπο που διαχειρίζεται αυτή την σταυρική κατάσταση. Δεν πάβει να είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Εντάξει, είμαι κουτσός, δεν μπορώ να περπατήσω καλά. Δεν φέρω ευθύνη να ξαπλώνω και δεν προπονούμε να περπατήσω. Λοιπόν, έχω αυτη την τάση, εγώ τι κάνω για να ενθαρρύνω τον εαυτό μου, κάνω ασκήσεις, χαλαρώσιος και διαλογισμό ή κάνω και προσευχή, με πόνο καρδιάς ζητώντας το ελεύθερος του Θεού και κυρίως δε, όχι μόνο προσευχή, όταν ο άνθρωπος έχει έναν σταυρό αυτό που κυρίως τον λυτρώνει είναι η φιλανθρωπία, τι σημαίνει ζητώντα το ελευθερος θεου και κυριως δε οχι μονο προσευχη οταν ο ανθρωπος εχει εναν σταυρο αυτο που κυριως τον λυτρωνει ειναι η φιλανθρωπια τι σημαινει τουτο το πραγμα αυτό που εμένα με θλίβει και αυτό που είναι αναπηρία για μένα να σας το πω απλά δεν θα συγκινεί το ο Θεός να βλέπει έναν κουτσό να βοηθάει κάποιον άλλον κουτσό Λοιπόν και ο Θεός όταν δει έναν άνθρωπο θλί... που έχει μέσα του θλίψει πλησιάζει αν το δώσει χαρά πολλαπλάσια θα πληρωθεί για αυτό το πράγμα θα τον ευλογήσει ο Θεός Η φιλανθρωπία λοιπόν η οποία απαιτείται όχι από τους ισχύρους αλλά τους αδυνάτους, είναι μια θεραπευτική διαδικασία. Δεν είναι πνευματική στάση αυτή. Θα μπορούσα εγώ να κάθομαι στο δωμάτιό μου και να τα μαύρα μου. Να κλείσω στο δωμάτιό μου και να κοιμάμαι, να κλείσω τα, τα, τα παράθυρα και να κλαίω τη μοίρα μου. Δεν είναι και αυτό επιλογή. Ε; ο άλλος έχει διακατάσταση και λέει, όχι θα σηκωθώ πάνω, θα βάλω το σταυρό μου και θα υποκρίνω με τον χαρούμενο. Δεν είναι αυτό. Είναι τρίπλα που δίνουμε στο διάβολο. Και θα πω να δώσω χαρά στον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί να γίνει και αυτό. Θα σφίξω τα δόντια, να πάω να το επισκεφτώ. να Δώσω χαρά. Αυτό λοιπόν πάλι δεν είναι επιλογή. Ποιος μου απαγορεύει να κάνω αυτό το πράγμα. Τα γονίδια μου, οι ορμόνες μου, ποιος. Άρα είναι θέμα καθαρά επιλογής. Έτσι λοιπόν. Η απουσία της χαράς είναι μία δαιμονική κατάσταση θλίψη σημαίνει πίεση είπαμε και προηγουμένως πιέζεται το εγώ μου από κάτι αυτό είναι θλίψη υπάρχει μία σύγκρουση μέσα μου και μου βγαίνει μία δυσφορία τον αγαπώ αλλά δεν με θέλει μία δυσφορία δεν προκαλεί αυτό δεν είναι κανεί το εγώ μου βγαίνει, αχ. κάποιο θέλημά μου ή κάποια μου επιθύμια συγκρούεται με κάτι το οποίο υφίσταμαι αυτό είναι η θλίψη. Θέλει να επιβιώσει ο παλαιός άνθρωπος η επιθυμία μου και κάποιος ή κάτι άλλο το βασανίζει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο άνθρωπος και ο πνευματικός οφείλει να βοηθήσει αυτόν να εξετάζει πάντοτε τις θλίψεις, τους πόνους και τις αποτυχίες των ανθρώπων. Γιατί αυτές έχουν μεγαλύτερη σημασία και από την αμαρτία. Για ποιο λόγο όμω η θλίψη έχει μεγαλύτερη αξία από την αμαρτία. Γιατί στη θλίψη είναι μεγαλύτερη η παρουσία του εγώ. Από ότι στην ίδια την αμαρτία. Η θλίψη είναι αντίδρασή μου. Η στενοχώρια μου τα πράγματα δεν μου ικανοποιήθηκαν. Δεν ικανοποιήθηκα όπως θα ήθελα. Και εκεί βλέπεις το, το, το εγώ, το ανθρώπου προσπαθεί να, να κυριαρχήσει, να ζήσει, να σταθεί στα πόδια του. Και είναι η μεγαλύτερη κυριαρχία του εγώ από στην ίδια την αμαρτία. Και ταυτόχρονα δε η θλίψη είναι ένα από τα σπουδαιότερα διαβροτικά στοιχεία της επικοινωνίας μας με τους ανθρώπους. Και όταν προχωρήσει η θλίψη μας χωρίζει, μας χωρίζει από κάθε άνθρωπο. Απομονώνεται ο άνθρωπο. Ένα από τα μεγαλύτερα διαβροτικά των σχέσεων μας είναι η θλίψη η οποία όταν προχωρήσει μας απομόνωνε τελείως από τους ανθρώπους. Γι' αυτό η απομόνωση που είναι μια πράξη ασκητική φαινομενικά μπορεί να είναι λατρεία του Θεού Μπορεί να είναι λατρεία και του εγώ μας. Γι' αυτό το λόγο δεν κρίνουν τα πράγματα εξωτερικά. Να, η απομόνωση, ο αναχωρητισμός. Τι είναι, για ποιο λόγο το κάνω. Είναι λατρεία και αναζήτηση του Θεού μου ή διάθεση και επιθυμία δικαίωση του εγώ μου. Θέλετε κάνετε εργασίτε μέχρι εδώ. Πάντως αυτό που βλέπουμε στην πράξη... Τις περισσότερες φορές ο Θεός επιτρέπει αυτό που είναι ο έρωτάς μας, αυτό που είναι η αγάπη μας, αυτό που είναι η αδυναμία μας, αυτό που είναι η προσδοκία μας να φύγεται. Για να μπορέσει να γίνει η αποκάλυψη της καρδιάς μας και η διανάτωτητα θεραπείας. Αυτό που για μας είναι θησαυρός συνήθω επιτρέπει ο Θεός να φύγεται για να κρεμιστούμε, γιατί χτίσαμε σε λάθος βάση τον εαυτό μας, για να ξαναχτιστεί ο εαυτός μας στη, στο, στη, στο, στο σωστό θεμέλιο, στη σωστή βάση. Έχουμε μεγάλη ανάγκη κοινωνίας εν τη σιωπή. Εμείς θεωρούμε ότι η κοινωνία είναι η εξαλλοσύνη, η εξωστρέφεια, αλλά η πραγματική αρχή κοινωνίας είναι εν τη σιωπή και κυρίως εν τη Στη λατρευτική ζωή και στην σιωπή είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να βρει τη δυνατότητα κοινωνίας. Αυτό είναι ένα μέτρο που δείχνει την πνευματική κατάστασή μας εάν μπορούμε να ζούμε την εμπειρία της κοινωνίας εν τη σιωπή. Και όταν εμείς κάποτε, όταν κάποιος συνεχώς κουβεντιάζει, σημαίνει ότι μέσα του είναι διαλυμένος και θέλει με τη συζήτηση να κρύψει την διάλυση του εαυτού του. Η ανάγκη μας, ασφαλώς, για σχέση... Είναι μια ανθρωπινή ανάγκη. Είναι μέσα στη φύση μας. Η υπερβολή όμως αυτή της ανάγκης και η αιμονή σε αυτό το γεγονός και η διάθεσή μας διαρκώς να συζητούμε και να κουβεντιάζουμε είναι δηλωτική κον της διάλυσης του εαυτού μας. Για να μπορέσει και η κουβέντα μας να έχει ουσία αλλά και κάθε μας συνεργία μέτρο γι' αυτό είναι να μπορούμε να βρίσκουμε την κοινωνία εν Η Οι μας λοιπόν και οι θλίψεις, που συνήθως οι θλίψεις είναι καρπός των λογισμών και ο κρυφός μας εγωισμός και η εσωτερική μας διάλυση απαιτούν προσευχή εν πόνο καρδίας. Αν δεν θέλετε να ρωτήσετε κάτι να συνεχίσουμε... Όχι. Ναι με το θάνατο. Την ταπείνωση δηλαδή. Όχι τον βιολογικό θάνατο την ταπείνωση. Ναι. Τι σημαίνει αυτό προσευχή εν πόνο καρδίας κανείς φαντάζεται να πονάει η καρδιά του και να προσεύχομαι με ένταση για κάτι που επιθυμώ. Δεν είναι αυτό που σημαίνει εδώ προσευχή εν πόνο καρδίας. Πόνος καρδιάς σημαίνει αφαίρεση του εαυτού μου. Άρνηση του είναι μου. Προσευχή η οποία συνδέεται με το προσωπικό κόστος. Με τον προσωπικό κόπο. Κόστος. Και κόπος σημαίνει άρνηση του εαυτού μου. Άρνουμε κάτι που έχει αξία για μένα. Άρνουμε κάτι που μου κοστίζει. Η άρνηση όμως πάντα συνδέεται, σχετίζεται με την καρδιά. Γι' αυτό λέγεται εν πόνο καρδίας. Δεν συνδέεται διανοητικά με το μυαλό μου θεωρητικά. Αρνούμε κάτι, αλλά κάτι που ταυτίζεται με τον εαυτό μου το αρνούμε. Και η προσευχή στην ουσία πάντα έχει μία αφέρεσιν και μίαν κατάφασίν. Αφαιρώ, απεκδίω με τον εαυτό μου και καταφάσκω στο έλεος του Θεού. Δηλαδή, όπως για να συναντήσω τον αληθινόν θεών αφαιρώ κάθε χαρακτηριστικό και ιδιότητα που έχω στο μυαλό μου γιατί ο Θεός είναι έξω από κάθε σχήμα που μπορώ να φανταστώ έτσι λοιπόν για να βρω τον πραγματικό μου εαυτό και να φτάσω στην αληθινότητά του αφαιρώ το κάθε τι από τον εαυτό μου για να φτάσω στον έσω άνθρωπο να το επαναλάβουμε για να συναντήσω τον αληθινό Θεό αφαιρώ για τον Θεό Οποιαδήποτε ιδιότητα ή χαρακτηριστικό, φαντασ... φαντάζομαι, μπορώ να φανταστώ ή όποια φαν... φ... χαρακτηριστικό μπορεί να φανταστεί η ανθρώπινη νόηση. Αφαιρώ τα πάντα για να συναντήσω τον Θεό, να βρω την αλήθεια του Θεού. Έτσι κατά αυτή την έννοια λοιπόν αφαιρώ και από τον εαυτό μου τα πάντα για να μπορέσω να φτάσω στην αληθινότητα του εαυτού μου στον έσω άνθρωπο. Αφαιρώ από τον εαυτό μου, την γυναίκα μου. Τον άντρα μου, τα παιδιά μου, τα σπίτια μου, τη δουλειά μου, την αρετή μου, τα κηρύγματά μου, τα σπίτια μου. Τι άλλο έχουμε, Τι, τις ιδεολογίες μου, τη, τη, τα σχέδιά μου για την προσωπική μου πνευματική πορεία. Αφαιρώ τα πάντα. Τι σημαίνει κάποιος, τρομάζει ακούγοντας αυτό, δεν θα έχω άντρα, γυναίκα, παιδιά. Δεν τα αφαιρώ στην πραγματικότητα. Αλλά αποσυνδέομαι μαζί τους και αυτό είναι αληθινή σύνδεση μαζί τους τι σημαίνει αυτό το πράγμα δηλαδή μέσα μου δεν έχουν αυτά όλα την υπόσταση του Θεού δηλαδή δεν λειτουργούν υποκατάστατα του Θεού για παράδειγμα όταν εγώ αφαιρώ από τον εαυτό μου το σπίτι μου που το έκανα με ιδρώτα και το αγαπώ και ξεκουράζουμε σε αυτό, τι σημαίνει, ότι δεν είναι για μένα η πραγματική μου χαρά, δεν είμαι κολλημένος σε αυτό, το έχω να με εξυπηρετεί, το έχω για να έχω έναν χώρο προσευχής, έναν χώρο που να υπάρχω, αλλά για μένα αυτό στη συνείδησή μου, στην καρδιά μου, δεν κατέχει την θέση του Χριστού. Ο εραστής μου δεν κατέχει τη θέση του Χριστού. Είναι βεβαίως εικόνα Χριστού. Είναι άλλος Χριστός αλλά δεν κατέχει βιωματικά για μένα την αξία και την προσδοκία που θα είχα από τον Θεό. Δέστε ο άλλος είναι ο Θεός. Αλλά δεν περιμένω από αυτόν να, να λάβω αυτά που θα μου δώσει ο Θεός. Δεν προσδοκώ από αυτό να βρω την πληρότητα που θα μου δώσει ο Θεός. Είναι μεν εικόνα του Θεού ο άνθρωπος, αλλά δεν προσδοκώ από αυτό να βρω την πληρότητα που θα μου δώσει ο Θεός. Α, αφαίρεση λοιπόν από, το, από την ύπαρξή μου είναι αυτό το πράγμα. Αφαιρώ το κάθε τι που έρχεται να μου δώσει την ψευδέστηση ότι μπορεί να μου καλύψει το κενό τη του Θεού. Σπίτι μου, δουλειά μου, ιδέες μου, πολιτική μου, αθλητισμός μου, τα πάντα, ό,τι έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, αφαιρώ το τι και λέω, αυτό εμένα, δεν μπορούμε να μου δώσει αυτό που θα μου δώσει ο Θεός. Αλλά αυτό θα μου το δώσει μόνο ο Χριστός. Και αν βρω τον Χριστό μέσα σε αυτή την αφαιρετική διαδικασία, και, και αυτά αποκτούν θεϊκή υπόσταση, με την έννοια, ότι όλα αυτά μπορεί να γίνουν αφορμή δοξολογίας και να μεστρέψουν ξανά στον Θεό. Έτσι λοιπόν, η όλη μου διαδικασία που, με θε... που μου θεραπεύει τη θλίψη και τους λογισμούς και είναι κατάσταση προσευχής, είναι το άδειασμο του εαυτού μου και η κατάφαση ενώπιον του Θεού. Πώς ξεκινούν οι λογισμοί. Αν για μένα κάτι, το σπίτι μου, Θεωρώ ότι είναι το ύψιστο αγαθό, γι' αυτό ζω. Το έκανα κέντρο ζωή. Δεν θα ασχολούμαι με το δάνειο που πήρα. θα ασχολούμαι με τα λούκια που χάλασα. θα ασχοληθώ με τι πέτρε που φθάρθηκα. Θα ασχοληθώ. Αλλά για μένα έχει τέτοια σύνδεση, τέτοια εξάρτηση, δεν μπορώ να προσκεφθώ. Και ξεκινούν οι λογισμοί. Τσαντίζομαι τον υδραυλικό, τσαντίζομαι με το μηχανικό, τσαντίζομαι με την τράπεζα και το μυαλό μου φέρει χίλιε βόλτε και φτιάχνω σενάρια. Έτσι δεν είναι οι λογισμοί. Γέννημα, γέννημα αυτή τη καταστάσεω είναι οι λογισμοι. Αν όμω για μένα λέω εντάξει ρε παιδά σπίτι είναι αυτό θα τελειώσουν αυτά το Θεό να με χάσω και τη δουλειά μου θα κάνω και δεν θα πραγματευτώ σωστά τη δουλειά μου δεν τα αφήσω στην πάντα αλλά με άλλον αέρα, με άλλη ελευθερία. δεν θα μου στερήσουν την χαρά μου γιατί η χαρά μου είναι κάτι άλλο έχει επικεντρωθεί η χαρά μου κάπου αλλού οι άνθρωποι που έτσι είναι και πιο αποδοτικοί και πιο άξιμη και στη δουλειά τους και πιο δημιουργικοί γιατί ό,τι και αν κάνουν είναι Χριστός. Έτσι λοιπόν, εν πόνο καρδίας η προσευχή αυτό σημαίνει. Γιατί πραγματικά είναι πόνος καρδιάς. Να προσπαθήσεις, να ξεροτεφτίσεις το σπίτι σου, το αυτοκίνητό σου, τα χρήματά σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τον άντρα σου. Να ξεροτεφτίσεις τι σημαίνει. Να μην τους θεοποιεί. Να μην κατέχουν για σένα την θέση του Θεού. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Ένα πάθος έχουμε, μια μικρότητα, μια ιδιορυθμία και μόλις αισθανθώ πως είναι λάθος, έχω μια σύγκρουση. Πρέπει να το ξεπεράσω, αλλά το αγαπώ. Αυτό το πράγμα, ε, αυτό που λέει ο όλος Παύλος, νιώθω έτερο, νόμο της μέλεσή μου αντιστρατευώνει τον νόμο του Θεού. Ό μισό το πράσω» το λέει απόσφαλο Πάβλο. Και λένε αυτό είναι λάθο. Μα το θέλω. Ε, θα το πολεμήσω, μα πώ θα το πολεμήσω, Αφέπεσα, ό, τι έκανα και σύγκρουση μέσα μου. Αυτή η ταλαιπωρία. Αυτή επεσα και και Ο άνθρωπο που έχει μέσα τι οροπίε αυτά και συγκρουση μεσα μου αυτη η ταλαιπωρια αυτη ειναι μια ταλαιπωρία στον ανθρωπο που μπορει να δημιουργησει και ψυχολογικά και σωματικα προβληματα ο ανθρωπο που εχει μεσα τι ορροπίες αυτα και εχει βρει τη χαρά του είναι καλά. Και ψυχικά και σωματικά. Πολλέ αρρώσει είναι αποτέλεσμα και αυτόν το συγκρούσε να ξεπεράσουν τα μέτρα μα. Όταν άνθρωπος ταλαιπωρείται πάρα πολύ από συγκρούσει μέσα του από ενοχές από κρυφούς λογισμούς από πράγματα που τα κρατάει για τον εαυτό του γιατί είναι και διακριτικούλης ο και θέλει να μην νοχλήσει και να στεγχωρεί στους άλλους ανθρώπους φτιάχνει ένα μικρό κοσμο δικό του μια κόλαση δική του θα αρρωστείς αυτό αυτός ο άνθρωπος, δεν γίνεται και είδατε τη διάκριση μα που είναι αρρώστια έτσι λοιπόν όταν κρύβεται ο άνθρωπος στου λογισμού του δεν μπορεί να ελευθερωθεί και έχει αυτό τον πόνο στην καρδιά του είναι πόνος όχι πόνος ότι λυπήθηκα από στο παιδί μου πόνος πως να αποχωριστώ αυτό που λατρεύω και όταν άνθρωπος λοιπόν εκεί βάλει τον εαυτό του κάτω και τον πατήσει χωρίς απόγνωση χωρίς απελπισία με θάρρο. και λίγο λίγο με πόνο καρδιάς με αφαίρεση και προσευχή, με προσευχή και αφαίρεση αρχίζει να λευθώνει τι θλίψει και του λογισμού. Αυτή είναι η θεραπεία μα. Αλλά τι χρειάζεται, ανδρύω φρόνημα. Λαπάδε δεν μπορούν να προχωρήσουν πνευματικά. Χρειάζεται ανδρύω φρόνημα. Να μην αφήσουν τον χρόνο, λέμε εντάξει, σήμερα ακόμα 40 είμαι, στα 50. Τέλειωσε το παραμύθι. Εδώ και τώρα είναι η ιστορία. Ο χρόνο τη σωτηριάς μα είναι εδώ και τώρα, δεν είναι το αύριο. Εδώ και τώρα είναι ο κλεισιαστικό χρόνο. Αλλά λοιπόν το αφήσουμε αργότερα και δεν ελέγχουμε και δεν παλεύουμε ότι αυτό μας, δεν γίνεται. Καλά, μην κάνουμε άλματα, λίγο λίγο μας να ξεκινήσουμε. Μην τρομοκρατηθούμε να αλλάξουμε σε μια μέρα τα πάντα, αλλά να μπούμε στην πορεία. Και είναι, ξέρετε, μου έκανε εντύπωση και ένα ε, ε, εφόδιο, ε, αυτό το άδειασμα μάλλον του εαυτού μας, αυτή η κένωση του εαυτού μας, είναι πραγματική μετάνοια. Είναι η συγκίνησή μας ενώπιν του Θεού. Η μετάνοια είναι αυτό το πράγμα, είναι αυτό το άδειασμα. Και εφόδιο, πραγματικά είναι... Το μεγαλύτερο εφόδιο είναι η μνήμη του θανάτου. Και λέει ο Αβάσης Αγίας, πω από τί ώρα που το λέει. Και τι προτείνει στους μαθητές του. Καθημέραν προφθαλμόν έχοντες τον θάνατον και μεριμνώντες πως εξέλθετε εκ του σώματος. Κάθε μέρα προς τα μάτια μας, να έχουμε τον θάνατο και να φροντίσουμε πως θα βγούμε από το σώμα μας. Τι απολογία θα έχουμε. Σε ποια κατάσταση θα είμαστε. Αυτό τα πράγματα τα διορθώνει. Ήταν συγκλονιστικός ο Αρχιεπίσκοπός μας. Όταν ε, το άκουσα χθε τι ειδήσει, τηλεφωνικά μιλούσε με μια δημοσιογράφο, λέει: Τι λέτε, μακαριότατε, για τη διαδοχή και αυτά που λένε οι επίσκοποι. Αφήστε ρε, παιδιά αυτά. Έχω άλλα σοβαρότερα τώρα. Τώρα είναι ώρα για αγάπη και για συγχώρηση. Όταν ο άνθρωπο έχει τον θάνατο, λέει: Αφήστε τα αυτά. Όλοι τέτοια θα λέμε. Και θα παρακαλούμε άλλα πέντε λεπτά παράταση ζωή. Από αυτή τη διαδικασία. Θα περάσουν όλοι. Αυτό είναι το μέτρο τη ζωή μα. Αυτό ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Όταν λοιπόν αύριο είναι ο θάνατό μα, ποιο μπορεί να μην αποβάλει χωρί πόνον πλέον καρδία ό,τι έχει ταυτιστεί με την καρδιά μα. Εμεί δεν μπορούμε να αποβάλουμε κάτι γιατί νομίζουμε ότι είμαστε παντοτινήθια, το απολαμβάνουμε αυτό και τη δόξα και τα πλούτη και τα πάντα. Όταν όμω είναι επιθύρε, είναι κοντά ο θάνατο. Και τον ζούμε σαν να είναι αύριο, σαν να είναι τώρα. Δεν είναι πιο εύκολο πράγμα. Λέμε αφήστε τώρα αυτά. Θυμάμαι όταν πήγα στο Άγιον πριν καιρό μου, λέγε ο γέροντας για ένα μοναχό που είχε καρκίνο και θα πέθαινε. Και έλεγε ότι όταν το ρωτούσαμε διάφορα πράγματα αφήστε τα αυτά. Όλοι οι μελωθάνατε λένε έτσι αφήστε τα αυτά. Και είναι αυτά αυτά που όταν δεν είμαι θα μελωθάνατε είναι το πάνω για μας. Αυτή δεν είναι η ανοησία μας. Αυτό που για μα τώρα, υποκανονικέ συνθήκε που νομίζουμε ότι είμαστε γη, είναι το παν. Όταν φτάσει η ώρα, λέει με αφήστε τα αυτά τώρα. Έχουμε σοβαρότερα πράγματα. Τι, τον θάνατο. Και πώ θα απολογηθούμε. Αυτό, να, δεν μπορούμε να το δουλέψουμε μέσα στην καρδιά μα. Μέσα στην πνίμη μα. Ποιο λογισμό θα μείνει τότε, Ότι μου μίλησε άσχημα γειτόνισα. Ότι με είδε με στραβοκίταξε ο παπάς. Αυτά δεν μένουν, δεν έχουν θέση. Ότι δεν μου αναγνώρισαν την αξία. Προστά είναι ο θάνατο. Όταν λοιπόν έχουμε αυτό σε εφόδιο, είναι τα πράγματα τελείω διαφορετικά. Όταν κανεί ξεκινάει την πνευματική πορεία και είναι μάλιστα νιοφότυπο, είχε ένα τεράστιο ζήλο. Ξέρετε, φαντάζε, μόλι μπήκανε στην Εκκλησία και σαν Θεό το, το συγχώρησε, νομίζω ότι αύριο θα γίνει Άγιο. Και μεθαύριο θα πιάσει και τον Θεό από τα γένια. <laughs> νομίζω ότι θα έχει αποκαλύψει Θεού ξαφνικά. Και όταν αργεί ο Θεός, λέει, πού είναι ο Θεός, τα βάζει με τον Θεό. Ξέρετε, έχουμε ένα μεγάλο πειρασμό μέσα στη φύση μας. Ο Θεός μας, από τους πρωτοπλάσους έβαλε την πνοή του Θεού μέσα μας και άρα έχουμε ανάγκη να τον δούμε. Και έχουμε την έφεση να σταθούμε προς τον Θεό. Και αυτό είναι πειρασμός με την έννοια πια, ότι αν ζητούμε αποκαλύψει Θεού. Για ένα πράγμα είμαστε άξιοι, το χώμα και τον θάνατο. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Και να μην ζητούμε αποκαλύψεις, φωτισμούς, οράματα και χίλια δύο πράγματα. Αυτό είναι μια, μια εγωιστική κατάσταση. Να βλέπουμε συμβολισμούς, φαντάσματα, οράματα και να φτιάχνουμε συνάρες στο μυαλό μας. Για ένα πράγμα είμαστε σίγουροι. Για ένα πράγμα να θεωρούμε ότι είναι αυτό μας άξιο για το θάνατο και για το χώμα. Με αυτή λοιπόν την έννοια... Τι χρειάζεται πολύ απλά να μην ζητούμε αποκαλύψεις από τον Θεό αλλά να κάνουμε τη δουλειά μας να καθόμαστε ωραία στο σπιτάκι μας και εκείνος θα έρθει στην κατάλληλη στιγμή και μονίν ποιήση παρημίν. θα κάνει τη δουλειά του μαζί μας Εμεί θα κάνουμε τη δουλειά μας, την προσευχή μας τον αγώνα μας θα καθόμαστε ήσυχα στο σπιτάκι μας και θα έρθει αυτός να μα βρει όταν νομίζει ότι είναι η ώρα και Ποιήσει παροιμήν. Να αφήσουμε λοιπόν τον Θεό να κάνει, να μας κάνει ό,τι θέλει. Ας αφαιθούμε στο χέρι Του. Αυτή είναι η πραγματική ταπείνωση. Αυτή είναι η πραγματική αποκάλυψη. Ισουσίου μας έτσι αρχίζει να γίνεται όμορφη. Όσο ομω αγωνιούμε και πηγούμεθα να δούμε αποκαλύψεις και οράματα Θεού. Τότε ναι βρίσκουμε οράματα, αλλά αυτό που βρίσκουμε είναι ο διάβολος. Μας δουλεύει αγρίως. Γιατί η έπαρσή μας είναι που ενώ καθόμεθα επικοπρίας θέλουμε να καθόμαστε σε βασιλικών θρόνων και να απολαμβάνουμε την θέα του προσώπου του Θεού. Όταν ζητάς να βρεις τον Θεό να δεις τον Θεό και το απαιτείς αυτό και αγανακτείς γι' αυτό, το διάβολο θα δεις. Και θα σου φανταστείς αν Θεός και θα σε κοροϊδεύει. Αν όμω, Θεωρείς τον εαυτό σου ανάξιο για οποιαδήποτε αποκάλυψη και ότι σε άξιος μόνο θανάτου τότε θα αναστηθείς και θα σου αποκαλυφθεί ο Χριστός. Και θα σε εφνιδιάσει. Γιατί δεν το αξίζεις πολύ απλά. Η διασύνη που έχουμε, η απέτηση που έχουμε, η η μα, η θλίψη μας είναι βλαστήματα της ψυχής που είναι αρρωστημένη από την αμαρτία την κακομυριά και τον εγωισμό. Όταν η ψυχή μας γίνει αρρωστιάρικη με αυτά όλα, τον εγωισμό και την κακομυριά, τότε βιαζόμαστε, έχουμε απαιτήσει, έχουμε λογισμούς, έχουμε θλίψεις. Αυτό και σε πιο απλό επίπεδο. Όταν ο άνθρωπος από μικρός ονειροπολεί, να το πάρουμε σε κοσμικό επίπεδο, ας μην μιλουμε μόνο πνευματικά, ότι θα γίνει ο σωτήρας του κόσμου, θα σώσει τον ελληνισμό θα σώσει τους ναρκωμανείς, θα σώσει τους αθέους και φτιάχνει σενάρια και θλίβεται γι' αυτό, ένα πράγμα θα καταφέρει να πεθάνει πιο γρήγορα. Θα βγάλει ένα καρκίνο στο στομάχι. Γιατί δεν χωνεύει τη ζωή, δεν μπορεί να τα το αποδεχθεί. Το μπουκώνει, φτιάχνει σενάρια. Γιατί κρύβεται ένας πολύ λεπτός και εξευγενισμένος εγωισμός. Η εξευγενισμένοι αμαρτία είναι χειρότερη. Ο εξευγενισμένος εγωισμός ό,τι έχει υψηλούς στόχους, ευγενικούς στόχους στη ζωής του και στην ουσία κρύβεται η διάθεση θεοποίησης του εαυτού του. Ο άνθρωπος δεν έχει στόχους ζωής, έχει τη μετάνοια, τη συντριβή των Θεών και ό,τι του δώσει ο Θεός αυτό να κάνει, αλλά πώς θα καταλάβω αν αυτό που κάνω είναι αυτό που μου δίνει ο Θεός και όχι τα μυαλά μου πως θα καταλάβω αν αυτό που κάνω είναι η κλίση που μου χάρισε ο Θεός και, ότι, και όχι η φαντασία μου και ο μεγαλό ιδεατισμός ο οποίος έχω πολύ απλά όλα αυτά φέρονται από τους καρπούς του αν οι ενέργειε μου φέρουν ειρήνη στην καρδιά μου και στους γύρω μου είναι εκ Θεού αν οι πράξει μου γενούν συγχωρητικότητα επί και όχι σκληρότητα και κατάκριση είναι εκ Θεού αν οι ενεργειές μου έχουν το πνεύμα της ενότητας όλων χωρίς διαχωρισμούς και χωρίς μεμψημυρίες και χωρίς αντιπαλούτες είναι εκ Θεού αν όμως αυτό φέρνει εντάσεις, συγκρούσεις απορρίψει ανθρώπων τότε πραγματικά δεν είναι εκ Θεού, αλλά είναι καρπός της δικής μας φαντασίας. Να ρωτήσετε κάτι. Εί. Τι είπαμε στην αρχή. Ακούγεται. Ναι. <laughs> στην αρχή είπατε ότι έχει διαφορά η σημασία της λέξης ενότητα από την αγάπη. Δηλαδή σε αυτό που λέει το κατά Ιωάννη ο Χριστός, η να όσι εν απουσιάζει η αγάπη. Ως υπάρχει... Είναι απαραίτητη, δηλαδή η ενότητα εμπεριέχει αγάπη. Αλλά η αγάπη απαραίτητο δεν, δεν γεννά ενότητα. Η ενότητα πάντα έχει αγάπη. Δεν μπορεί να υπάρχει ενότητα χωρίς αγάπη. Αλλά δεν σημαίνει όταν εσύ αγαπάς τον φίλο σε οποίο θα έχετε και ενότητα αν ο δεν θέλει mm. να υπάρχει ενότητα. Και οι θηλίψεις αυτές που οι οποίες μας απομονώνουν από τους άλλους. Ε, ο Χριστός πάλι μιλάει για θλίψεις, ότι δια των πολλών θλίψευν δει μας την βασιλεία των ουρανών. Είναι έχει διαφορά έννοια εδώ πάλι. Άλλη Είναι άλλη η έννοια της θλίψης εκείνη και άλλη αυτή. Η έννοια της, ε, λέει ο απόστολο Παύλος κάπου, εμπαντή θλιβόμενη αλλού στενοχωρούμενη. Έχω θλίψει εξωτερικές που με προσβάλλουν, αλλά δεν στενοχωριέμαι. Περισσότερη η θλίψη αυτή έχει την έννοια της στενοχώριας. Όπου χάνω την πνευματική ειρήνη. Ο, ο Χριστό μα λέει: με την, ε, τη, με την υπομονή θα α, δουλέψουμε τι θλίψει μα. Έτσι δεν είναι. Αυτέ είναι οι θλίψεις, είναι δοκιμασίε. Η θλίψη εδώ έχει την έννοια τη δοκιμασία που με πολύ επιμονή θα κατεργαστεί την πίστη και την υπομονή. Η θλίψη που αναφέρεται εδώ έχει την έννοια τη εγωιστική αντίδραση, δηλαδή περισσότερο την έννοια τη στενοχωρίας. Κοινωνία εν τη σιωπή. Η προσευχή είναι μία δύνατα Να σου πω κάτι. Αν ερωτεύτηκες ποτέ... στη σιωπή δεν ζούσες την ερωτά πιο πολύ πολλές φορές. Δεν κοινωνήσεις τους συντρόφους σου με τη σιωπή. Μόνο με τα λόγια και με τη σιωπή. Κάπως έτσι. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις στην άλλη Τρίτη... Αύριο το βράδυ, 9:30 Έχουμε αγρυπνή, είναι η ορτή του Ευαγγελιστού Λουκά. Παίζει και η Τουρκία με την Ελλάδα, δεν πειράζει. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός μου, να ελέησουν και σώσουν ημάς.